Χριστός Ανέστη! Πριν αρχίσω να σας κάνω μία ανακοίνωση η οποία ανακοίνωσης θεωρείται και πρόσκλησης και πιστεύω χωρίς να θέλω να σας το συστήσω ιδιαιτέρως πιστεύω ότι θα αποκριθείτε. Το ερχόμενο Σάββατο δεν θα έχουμε κήρυγμα εδώ, διότι είμαι προσκεκλημένος και θα ομιλήσω στη Διακή σχολή Λαού. Γι' αυτό λοιπόν θα σας παρακαλέσω, αν και είμαι βέβαιος όπως σας είπα ότι θα ανταποκριθείτε στην πρόσκληση, θα σας παρακαλέσω λοιπόν την ερχόμενο Σάββατο να ευρίσκεστε όλοι, Εκεί στη Διακίδιο, στις 7 η ώρα θα αρχίσουμε το κήρυγμα. Δεν είναι μακριά, μες στην Πάτρα είστε. Άλλοι άνθρωποι, όπως σας είπα, στο περασμένο κήρυγμα, στην Αμερική διήνυαν τεράστιες αποστάσεις για να ακούσουν Λόγω Θεού, έφευγαν από τη μία πολιτεία και πήγαιναν στην άλλη, διανύοντας χιλιάδες χιλιόμετρα, και επομένως για σά. Δεν είναι τόσο σπουδαίο και μεταξύ να έρθείτε, και με το λεωφορείο να έρθείτε και οτιδήποτε άλλο μέσο σας εξυπηρετεί να έρθετε, να ακούσετε λόγω Θεού. Εδώ λοιπόν δεν θα έχουμε κήρυγμα, αλλά το εδώ Ακροατήριον θα μεταβεί εκεί για να ακούσει Λόγων Θεού. Επί της Κανάρη, Επί της Κανάρη η αίθουσα τη Διακηδίου Σχολής είναι γνωστή σε όλου σας. Την περασμένη, το περασμένο Σάββατο, ομιλήσαμε εδώ για το φοβερό αμάρτημα της περιφρονήσεως του Λόγου του Θεού. Εμιλήσαμε για το πόσο μεγάλη αξία έχει ο Λόγος του Θεού που όπως σας είπα δεν είναι ένας λόγος απλός αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστός, το ίδιο το σώμα Του και το αίμα Του και όπως σας είπα και θα το επαναλάβω, αυτό ακριβώς που γίνεται στην ώρα της Θείας Κοινωνίας, κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας στην Εκκλησία αυτή η μετάδοσης που γίνεται του σώματος και του αίματος του Χριστού, αυτή ακριβώς η μετάδοσης, γίνεται και σε κάθε κήρυγμα. «και εισμέν με την μετάδοσιν εκείνην του σώματος και του αίματος κατά την Θείαν λειτουργία, η μετάδοσης γίνεται διά του στόματος. Μέσω του στόματός σας παίρνετε το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας και γίνεστε σύστομοι και σύνεμοι με τον Χριστόν, γίνεστε δηλαδή ένα σώμα και ένα αίμα με τον Χριστόν, έτσι και εδώ, εις τον λόγων του Θεού και οπουδήποτε πηγαίνετε να ακούτε Λόγων Θεού, ακριβώς το ίδιο μυστήριον συντελείται και ο Κύριος, εδώ εις τα κηρύγματα, εισέρχεται μέσα σας, μέσα από τα αυτιά σας, μέσα από τα ότα της διανύα σας. Και πάλιν γίνεστε ένα σώμα και ένα αίμα με τον Χριστό. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο σας έχω πει και θα το επαναλάβω η προσέλευσή σας εις τα κηρύγματα να μην έχει χαρακτήρα τυπικών, η προσέλευσή σας να μην γίνεται απλώς και μόνο για να περάσουμε ωραία ένα απόγευμα, να κάτσουμε και να εφρανθούμε, αλλά να έχει μυστηριακό χαρακτήρα και ερχόμενοι εδώ να έχετε την επίγνωση και τη συνέστηση ότι προσέρχεστε διανακοινωνήσετε διαναμεταλάβετε έρχεστε διαναλάβετε από τα αυτιά σας το σώμα και το αίμα του Χριστού να γίνετε σύστημα. Σας καταλαμβάνει την ώρα που προσέρχεστε να δικοινωνήσετε κατά την ώρα της Θείας λειτουργία, και πιστεύω να έχετε αυτό τον φόβο και τον τρόμο και ποτέ να μην πλησιάζετε να κοινωνάτε χωρίς φόβο και χωρίς τρόμο διότι τότε η Θεία Κοινωνία είναι ισκρήμα και κατάκριμα έτσι και εδώ να έρχεστε πάντα με τον ίδιο φόβο και με τον ίδιο τρόμο και να παρακαλείτε τον Θεό να σας διανοίγει τον νου και την καρδία το ώστε ο λόγος του Κυρίου να εισέρχεται μέσα στην καρδιά σας και να γίνεται και βίωμα και πράξη στη συνέχεια. Επίσης είδαμε τι αξία μας κάνει εμάς ο Θεός να μας προσφέρει το Λόγο του. Μεγάλη μας τιμή, αγαπητοί μου, μεγάλη μας τιμή να έρχεται ο Κύριος πλησίων στην πόρτα μας και να ακούεται ο Λόγος του Θεού Μεγάλη αξία και μεγάλη τιμή και θα πρέπει αυτό να το συναισθανόμεθα και θα πρέπει να μας πιάνει ρίγος και συγκιν, ρίγη συγκινήσεως όταν αυτό προσπαθούμε να το εννοήσουμε. Να την αντιληφθούμε και να την κατανοήσουμε αυτή την αξία που μας κάνει ο Κύριος, αυτή την τιμή που μας κάνει ο Κύριος. Εσείς βέβαια δεν μπορείτε να το κατανοήσετε, γιατί εσείς την χάνει να έχετε αυτή την τιμή. Και όποιος έχει πολύ ψωμή και τρώει δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει πίνα. Την πείνα θα μπορέσει να μα την πει ένας την αξία του. Έτσι και στο Λόγο του Θεού. Εσείς δεν μπορείτε να την καταλάβετε την αξία του Λόγου Θεού. Ίσως διότι που χτίσαμε, ίσως διότι υπάρχει πολύ κήρυγμα, ίσως διότι ο Κύριος μας έκανε μεγάλη τιμή και μας έχει ανοίξει το φιλόστοργο χέρι Του και το φιλόστοργο στόμα Του και ακούεται ο Λόγος του Θεού ποικίλος και από πολλά στόματα ιεροκυρύκων. Αλλά Α ρωτήσουμε αυτούς από τους οποίους λείπει ο Λόγος του Θεού. Α ρωτήσουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε μακρινά χωριά όπου ιεροκύρυκες αργά και πού επισκέπτονται το χωριό Του. Ας ρωτήσουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σκότηκες και σκιά θανάτου. αυτούς οι οποίοι βρίσκονται και έχουν μαύρα μεσάνυχτα και δεν ξέρουν όχι αυτά που ξέρετε εσείς, αλλά δεν ξέρουν τα στοιχειώδη ούτε τα στοιχειώδη της πίστεως, ούτε πώς να κάνουν τον σταυρό τους, πράγματα τα οποία δεν είναι υπερβολικά αυτά που σας λέγω, αλλά αυτά τα συναντώ και τα βρίσκω εκεί ως ιεροκήρυκας που περιέρχομαι την περιφερειά μου. Για να σας πούν το λόγο την αξία του Λόγου του Θεού, να ρωτήσετε αυτούς τους μετανάστες της Αμερικής και των άλλων χωρών, οι οποίοι μικρά παιδιά Έλληνες έφυγαν από εδώ, και πήγαν για ένα καλύτερο αύριο και εκεί ευρέθηκαν σε μια χώρα εντελώς αφιλόξενη όπου ο Λόγος του Θεού σπανίζει και Λόγος Θεού έχει να ακουστεί χρόνια σε πολλές περιοχές Λόγος Θεού έχει να ακουστεί μήνες και χρόνια και δεν είναι υπερβολή αυτό που σας είπα και θέλω να το πάρετε ακριβώς κατά κυριολεξία αυτό που σα είπα ότι οι άνθρωποι, για να ακούσουν Λόγον Θεού, παίρνουν τα αεροπλάνο, με τα αεροπλάνο και διανύουν τρει και 4 ώρες. Και άλλοι που δεν έχουν, μέσα, δεν έχουν την οικονομική επάρκεια να πάρουν το αεροπλάνο παίρνουν το αυτοκινητό του και τρέχουν επί 24 ώρα ορόκληρα προκειμένου να φτάσουν εκεί όπου ακούνε το Λόγος Θεού, να ακούσουν Λόγον Θεού. Εσύ δεν μπορεί να καταλάβει την αξία του Λόγου του Θεού, γιατί ο Λόγος του Θεού σου έκανε ο Θεό την τιμή να έρθει στην πόρτα σου δίπλα. Και με δύο δρασκελιές, με δύο βήματα έφτασε στο, στο κατόφλι του λόγου του Θεού. Έφτασε στην εκκλησία. Μπορείς να ακούσει άνετα λόγω του Θεού. Δεν σε πιέζει κανείς. Ούτε τα οικονομικά σου στενεύουν. Ούτε ταξί πρέπει να πάρει. Ούτε ελευθερία πρέπει να πάρει. Ούτε αεροφορία πρέπει να πάρει. Ούτε τίποτα δεν πρέπει να πάρει. Με δύο βήματα έφτασε τον λόγο του Θεού. Και τον ακού στο λόγο του Θεού. Αλλά μην ξεχνάτε όμως και αυτό που σας είπα και σας υπερεντόνισα ότι εμείς που έχουμε τόσο πλούσιο το Λόγο του Θεού ασφαλώς αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε και αυστηρά κρίση από τον Θεό. Εμείς που ακούμε τόσο πολύ θα έχουμε ένδικον μισθαποδοσία, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Εμείς οι οποίοι έχουμε αυτή την ευεργεσία, την ευλογία τη μεγάλη ο κύριο να μας πλουτίζει καθημερινός, καθημερινός παρακαλώ, κάθε ώρα και κάθε στιγμή και μέσα του ραδιοφώνου και μέσα από αίθουσες και μέσα από κύκλους και μέσα από ομιλίες και μέσα από ερωκήρυκες και μέσα από λειτουργίες και μέσα από ομιλίες ποικίλου είδους, εμείς θα κάτσουμε και θα κρυθούμε από τον Θεό με πολλή αυστηρότητα εάν υποθέσουμε ότι αυτά τα οποία ακούσαμε τα ακούγαμε ω απλοί ακροατές και όχι ως στηριτές και επαρμοστές του Λόγου του Θεού. Και τέλος, αυτό το οποίο τονίσαμε το περασμένο Σάββατο είναι η περιφρόνηση του Λόγου του Θεού. Να έρχεται ο Λόγος του Θεού, να έρχεται ο Κύριος δίπλα στην πόρτα σου και εσύ να μη σπέβδεις, να ανοίξεις, να τρέξεις, να βγεις από την πόρτα σου, να πας δύο βήματα να ακούσεις το Λόγο του Θεού. Η προσδοκία του του ιδρυτού αυτή της αιθούσης ήταν αυτή η αίθουσα να γεμίζει, αυτή η αίθουσα που φαινόταν μικρή τότε. Μου λέγε, μου θυμάμαι, μικρό είναι αυτό που φτιάχνουμε. Αλλά τι να κάνω. Από εδώ και από εκεί υπάρχουν σπίτια. Δεν έχουμε τρόπο να τη φτιάξουμε μεγαλύτερη. Διότι προσδοκούσε ότι εδώ αυτή η έθωσα θα γεμίζει βλέποντα ακριβώ το πλήθο των ανθρώπων της περιοχής αυτής και αισθανόμενο ακριβώ ότι μέσα σε αυτές τις πυχές των ανθρώπων θα υπάρχει το ενδιαφέρον, το ιερό ενδιαφέρον να ακούετε και να συλλαμβάνετε τον Λόγων του Θεού. Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι δεν ανταποκρίθηκαν, δεν ανταποχληθήκατε στις προδοκίες του. Θέλω να πιστεύω ότι και εσείς και αυτοί οι οποίοι σήμερα απουσιάζουν, οι οποίοι ασφαλώς και θα μπορούσαν να γεμίσουν την ρέτοσα αυτή, έχουν λόγους συγκεκριμένου και σοβαρού για τους οποίους απουσιάζουν. Αλλά α το έχουμε αυτό πάντα υπόψη μα. Το όνομα του Διότι ο σήμερα μας είναι Και αύριο θα τον πάρει το λόγο του. Και θα τον πάει εκεί που τον έχουν περισσότερο ανάγκη, αφού εμεί τον περιφρονίσαμε. Σήμερα ο κύριο βρίσκεται δίπλα στο σπίτι σου. Αύριο θα φύγει, εάν δει ότι του έκλεισες την πόρτα. Εάν δει ότι τον περιφρόνησε. Εάν δει ότι δεν έσπερσε να ανταποκριθεί στο το στο οποίο το Σήμερα ο Κύριος ήρθε εδώ σπέψοε να ανταποκριθείς στο καλεσμά του, διότι αν δεν το κάνεις τότε εκ των πραγμάτων η αίθουσα θα κλείσει και θα λείξει κάπου αλλού για να ακούνε άλλοι άνθρωποι που ίσως πεινάνε και διψάνε από λόγω Θεού να ακούσουν και εκείνοι λόγων Θεού. Αυτά εν Είπαμε στο προηγούμενό μας κήρυγμα, όπου το θέμα μας, επαναλαμβάνω, ήταν η περιφρόνησης του Λόγου του Θεού. Το θέμα μας ήταν αυτό το οποίο δυστυχώς το παθαίνουμε όλοι, αλλά δυστυχώς κανείς δεν πήγε ποτέ να το εξομολογηθεί. Διότι εγώ δεν άκουσα ποτέ σε κήρυγμα, σε εξομολόγηση που έρχονται άνθρωποι να εξομολογηθούν, ότι Πάτερ, ξέρει δίπλα στην πόρτα μου υπάρχει κήρυγμα και όμως δεν πάω να ακούσω. Και αυτό το... Ο Θεός είναι διατεθειμένος να τη συγχωρέσει, εάν Του ζητήσετε συγγνώμη, εάν ο Κύριος βλέποντας την αδυναμία της αρκώς, βλέποντας την εμπάθεια του ανθρωπίνου κορμιού και την εμπάθεια του ανθρωπίνου λογισμού, ο Κύριος με τη μετάνια όλα τα συγχωρεί. Αλλά η αδιαφορία στο Λόγο του Θεού είναι ό,τι χειρότερο. Ό,τι φοβερότερο είναι αυτό το οποίο στερεί από τον άνθρωπο το δικαίωμα της μετανοίας. Στερεί από τον άνθρωπο την ευκαιρία της μετανοίας, διότι αν αδιαφορείς εις τον Λόγο του Θεού ασφαλώς δεν έχει και καμία διάθεση να μετανοήσεις για αυτά τα οποία έχεις πράξει. Και τώρα ερχόμαστε σε άλλο αμάρτημα, άλλο αμάρτημα. το οποίο σας βεβαιώ είναι και αυτό το φοβερότερο. Και γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να εντείνετε την προσοχή σας, να εντείνετε την διανοιά σας, να παρακαλέσετε τον Θεό να σας φωτίσει το νου και την καρδία, να κατανοήσετε αλλά και να εφαρμόσετε και να κατανοηγείτε από αυτά τα οποία θα ακούσετε. Ποιο είναι το αμάρτημα περί του οποίου ο λόγος, πώς λέγεται, «απόκρυψης των αμαρτιών μας». Το αμάρτημα είναι το να αποκρύπτουμε τις αμαρτίες μας και ασφαλώς να τις αποκρύπτουμε μέσα εις το μυστήριο της Εδώ, αγαπητοί μου, θα ήθελα, όπως σας είπα προηγμένως, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε τον Λόγο του Θεού, διότι θέλω να πιστεύω ότι έχετε γερά ενδιαφέροντα μέσα σας και πιστεύω ότι ο Λόγος του Θεού θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε και τη σημασία αυτού του μεγάλου θέματος. απόκρυψης των αμαρτιών μα Ο Κύριος μας έχει δώσει ένα μεγάλο δώρο. Το οποίο δώρο, εάν μου πείτε να το συγκρίνω με όλα τα δώρα του κόσμου τούτου, σας ομιλώ ειλικρινά ότι εγώ τουλάχιστον, χωρίς να θέλω να παραστήσω τον Άγιο και τον καλό και τον ενάρετο, σας βεβαιώ ότι ποτέ μου δεν θα του άλλαζα με κανένα από τα δώρα αυτά. Τα <χαρίζω> Εγώ η επιθυμία μου είναι, δεν κάνω αυτή τη στιγμή, σας είπα, δεν κάνω τον, τον Άγιο. Η επιθυμία μου, το έχω πει σε πολύ στενά μου νεμβατικά παιδιά, η επιθυμία μου είναι να πεθάνω φτωχώς. Φτωχώς να πεθάνω, δεν θέλω λεφτά να πάρω μαζί μου. Αυτή είναι η επιθυμία. Τα δώρα του κόσμου τούτου κρατήστε τα εσείς. Αυτό όμως το οποίο δώρο με συγκινεί ιδιαιτέρως, αυτό το δώρο της αγάπης και της ευθλαχνίας του Κυρίου είναι ακριβώς αυτό που σας είπα, η εξομολόγηση των αμαρτιών μας και η μετάνοια. Τι γίνεται μέσα στην εξομολόγηση. Εκεί μπαίνεις, όπως σας είπα, μαύρος, κατάμαύρο και μην νομίσεις ότι εκεί μέσα στην εξομολόγηση υπάρχουν καλοί και κακοί. Εκεί μέσα στην εξομολόγηση όλοι μας είμαστε πάρ' τον έναν και βάρ' τον άλλον. Όλοι μας είμαστε αμαρτωλοί. Και θα σας πω κάτι απλό, ότι μπροστά στον Θεό δεν υπάρχει καλός αμαρτωλός και κακός αμαρτωλός. Μπροστά στον Θεό δεν υπάρχει μικρός αμαρτωλός και μεγάλος αμαρτωλός. Μπροστά στον Θεό δεν υπάρχει λίγο αμαρτωλός και πολύ αμαρτωλός. Μας το λέει ξεκάθαρα ο Κύριος ότι ακόμα και μια αμαρτία να κάνεις γέγονες πάντων ένοχος. Έτσι λέει ο Άγιος ιάκωβος ο Αδερκό Θεός. Όστις λέει όλων των νόμων τηρήσει πτέσι δεν ενή γέγονε πάντων ένοχος ακόμα και ένα αμάρτημα στη ζωή σου να κάνεις ακόμα και μόνο μία αμαρτία να κάνεις για τον Θεό για τον Θεό τα έχεις κάνει όλα όλα τα κάνεις γι' αυτό μην μπαίνετε στην εξομολόγηση αγαπητοί μου με την αίσθηση του καλού, του Αγίου του Εναρέτου με το κεφάλι ψηλά ποτέ μην πείτε έτσι ήδη θα δείτε στο τέλος τι σου για αυτό το πράγμα Στην εξομολόγηση θα μπαίνει όπως βήκε εκείνος ο τελώνης μέσα στον ναό. Είτε πολύ βαρύς αισθάνεσαι την ψυχή σου, είτε πολύ ελαφριά την αισθάνεσαι, εκεί μέσα στην εξομολόγηση θα μπεις, βεβαρημένον των φθαλμών. Θα μπαίνει μέσα στην εξομολόγηση με βαριά την καρδιά. Διότι ακόμα και αυτά που εσύ θεωρεί μικρά, αμαρτήματα, καθημερινά αμαρτήματα, Ουτιδανά αμαρτήματα, ελάχιστα αμαρτήματα ακόμα και αυτά τα ελάχιστα που εσύ τα θεωρεί ελάχιστα δια τον Θεό είναι εγκλήματα ποδερά Και γι' αυτό ποτέ μην παίρνει μέσα στην εξομολόγηση με το κεφάλι ψηλά. Ποτέ μην παίρνει στην εξομολόγηση ο άγιο και αναμάρτιτο ότι δικαιούσε είτε τη θεία κοινωνία, ότι δικαιούσε τη συγχώρηση ότι δικαιούσε, ότι έχει δικαιώματα απέναντι στον Θεό. Με στην εξομολόγηση να μπαίνεις ως ολιστής, ως οτελόγης, ως ο άσωτος, ως υπόρνη έτσι να μπαίνεις μέσα στην εξομολόγηση. Αν θέλεις να αντλήσεις από τον Θεό το έλεος Του και την αγάπη Του. Επομένως, το μυστήριο της εξομολογήσεως για μένα, δεν ξέρω για εσά. για μένα είναι το μεγαλύτερο δώρο, η μεγαλύτερη ευεργεσία του Θεού. Δεν λέω η Θεία Κοινωνία, όχι. Δεν λέω η Θεία Κοινωνία. Για μένα μεγαλύτερο και από τη Θεία Κοινωνία δώρο είναι η εξομολόγηση. Διότι σα βεβαιώ επί τούτου, ακόμα και ακοινώνητος να πεθάνεις, από τη στιγμή κατά την οποία όμως είσαι εξομολογημένος έβρες χάριν ενώπιον Θεού. Ο ληστής επί του σταυρού δεν κοινώνησε, μετενόησε όμως. Εξομολογήθη όμως και επομένως είναι ο πρώτος κάτοικος της βασιλείας των ουρανών. Παραπάνω από την εξομολο... Παραπάνω από τη Θεία Κοινωνία εγώ τοποθετώ ως μέγιστον δώρον του Θεού ως μέγιστον δώρο ευεργεσία του Θεού και αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο θεωρώ την εξομολόγηση το μυστήριο αυτό με το οποίο ο Κύριος μας απαλάσει από τα βάρη των αμαρτιών μας προσέξτε τώρα μπαίνεις εκεί μέσα στην εξομολόγηση τι μας κάνει ο σατανάς εκεί μέσα προσέξτε παρακαλώ τι μας κάνει ο Σαταρά, τι χορό μας κάνει ο διάολος. Μπαίνει μέσα στην εξομολόγηση και αμέσως, ειδικά όταν έχεις κανένα αμάρτημα από τα θεωρούμενα μεγάλα, αμέσως σε πιάνει μια ντροπή. Τώρα πως θα το πω, θα το ακούσει ο παπάς, θα το μάθει ο παπάς, σου βάζει κι άλλα ο διάολος που δεν γίνονται ψέματα. «Πατήρ του ψεύδους, θα το πει ο παπα, Θα το πει ο παπά Σε κοροϊδεύει ο διάωρος. «Θα το πει ο παπά «Πατήρ του ψεύδους» τον είπε ο Κύριος. «Πατέρας του ψεύδους». Αρχιψεύταρος δηλαδή. «Μη το πεις, θα το πει ο παπά. Και γιατί λέω μας παίζει παιχνίδι ο σατανάς. Διότι επίλασε χωριά. Σας μιλώ ειλικρινά, επήγα σε χωριά. Άνθρωποι, αμαρτωλοί, τι κάνανε. Πηγαίναν στο καφενείο και τα λέγανε τα αμαρτήματά τους. Τα λέγανε στο καφενείο. Τα λέγανε. Τα λέγανε. Ο κόσμος το είχε τούμπανο. Τα λέγανε. Άνδρες οι, οι οποίοι είχαν απατήσει τις γυναίκες τους, γυναίκες που είχαν απατήσει τους άντρες τους, η μία με την άλλη τα ξέρανε, τα λέγανε μεταξύ τους. Τα λέγανε, τα διατυπανίζανε. Πού του έπιανε η ντροπή, όταν τα αρχούντανε να το πούνε στην εξομολόγηση. Όταν το λέγανε στο καφενείο, τίποτα, κανένα πρόβλημα. Ο διάολος δεν τους έβαζε καμία ντροπή, εκεί το λέγανε και μάλιστα γελάγανε και καμαρώνανε. Άμα το έλεγε μια γειτόνισσα στην άλλη, εκεί τίποτα, κανένα πρόβλημα. Όταν ήταν να να πάρουν την άφηση των αμαρτιών να συγχωρετούν να φύγει το κρίμα και το κατάκριμα από το σβέρκον τους τότε τους έπιανε η μεγάλη εντροπή τότε έμπαινε ο διάολος στη μέση μη πας, μην το λες θα το πει ο παπάς ψεύχος ποτέ δεν έγινε αυτό ποτέ δεν έγινε αυτό μην ακούτε τι λέει αλλά κι αν έγινε ούε και στο παπά εσύ συγχωρέθηκες ο παπάς έχει να πληρώνει μετά Εκεί λοιπόν μέσα στην εξομολόγηση σου βάζει ο σατανάς την ντροπή, ειν το πεις. Και δυστυχώ εμείς η λίθη, συγγνώμη για την πράση μου, εμείς οι βλάκες στο καφενείο μεν δεν μας νοιάζει. Με την πεθερά μας να τα πούμε δεν μας νοιάζει. Με τη φιλενάδα να τα πούμε δεν μας νοιάζει. Στο καφέ μας να τα πούμε δεν μας νοιάζει. Όταν γίνεται να πάμε να τα πούμε στον Παπά, εκεί μας πιάνει το δαιμόνιο της εντροπίας. Λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορίτης, τότε που έπρεπε να ντρέπεσαι δεν τρεπόσουνα. Όταν επήγαινε να διαπράξει την αμαρτία δεν τρεπόσουνα. Τώρα σε έβαλε ο διάολος να σε πιάσει η εντροπή. Τώρα που πάνα να βρει τη θεραπεία σου, γι' αυτό λέει ο Άγιος Νικόδημος, πάτησε τον Χριστιανέ το διάολο, άστονε. Πάτα τώρα, παίρνω από πάνω του και πήγαινε να εξομολογηθείς το αμαρτήμά σου. Συνεχίζουμε. Πολλοί λοιπόν πέφτουμε θύματα αυτής της εντροπής. Και πάμε στην εξομολόγηση και λέμε, λέμε, λέμε, λέμε, λέμε. Πιάνουμε κάτι μικρούλια, αμαρτήματα και τα μεγάλα τα αφήνουμε και κρυμμένα. Να σου πω τι έκανες. Μια τρύπα στο νερό. Γίνεται. Η τρύπα στο νερό. Την κάνεις την τρύπα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται τρύπα στο νερό. Ε, λοιπόν, όταν πας και αποκρύπτεις την αμαρτία σου από το πνευματικό σου είναι σαν να κάνεις μια τρήμα στερό. συγχώρηση δεν είναι είναι αυτό που λέει ο λαός πήγες για μαλλή και βγήκες κουρεμένο. <Κι> πήγες για καλύτερα και βγήκες χειρότερος διότι ο Κύριος αυτό το οποίο ζητάει είναι η ειλικρίνεια και είναι διατεθειμένος να σε συγχωρέσει. Την ώρα που πλησιάζεις την εξομολόγηση θυμήσου, θυμήσου, έχεις τη μετάνοια του πέτρου. Πες μου ποιο είναι το αμάρτημά σου, πορνεία, νυχεία, πες ποιο είναι το αμάρτημά σου. Ε, λοιπόν, σε βεβαιώ ότι ο Πέτρος, η άρνηση του Πέτρου, είναι πολύ φοβερότερο από το δικό σου το αμάρτημα. Και όμως είδες, επειδή ήταν ειλικρινής, επειδή μετενόησε, επειδή έκλαψε, επειδή βγήκε έξω και έκλαψε πικρός, ο Κύριος τον συγχώρησε. Πες μου, Κύριε το αμάρτημάς, τι έκανες, Σκοτάσες; Έχεις κάνει έκτρωση εσύ, γυναίκα, τι έχεις κάνει. Ε, λοιπόν, το ληστείο πάνω στο σταυρό. Εκείνος δεν είχε κάνει ένα φόνο, είχε κάνει φόνους πολλούς, εγκληματίας, δεδηλωμένος εγκληματίας. Φόνους, βιασμούς, πορνίες, πλεξές, ληστείες. Δεν είχε μπει σίποτα Τι έγινε. Τι έγινε. Δύο λέξεις και ήταν αρκετέ. Αλλά λέξεις ειλικρίνειας. Δύο λόγια που είπε στο Σταυρό, δύο λόγια πρόλαβε να πει. Αυτά τα λόγια, τα λόγια της ειλικρίνειας, τα λόγια της μετανίας ήσαν αρκετά να σβήσουν όλο το πλήθος των αμαρτιών του, το άπειρο πλήθος των αμαρτιών του και να τον οδηγήσουν στην βασιλεία των ουρανών. Μήπως είσαι περισσότερο αμαρτωλή από την πόρνη εκείνη που πήγε και έβγαινε τα πόδια του Χριστού με τα μοίρα και εκείνη τη συγχώρησε ο Κύριος. Μήπως είσαι περισσότερο αμαρτωλή από την άλλη πόρνη που τη συνέλαβανε παυτοφόρο μηχευωμένη Μήπως είσαι πιο αμαρτωλός Επομένως, τι έπεσε Γιατί σε πιάνει αυτό το δαιμόνιο της εντροπής <σκέψου> <σκέψου> Σκέψου, εάν πας στην εξομολόγηση και κρύψεις ένα αμάρτημα, σκέψου ότι όχι μόνο δεν συγχωρέθηκαν τα αμαρτηματά σου, όχι μόνο δεν καθαρίστηκες, αλλά σύμφωνα με τα λόγια των Αγίων Πατέρων, προσέθεσες επάνω σου και ένα ακόμα. Έβανε και ακόμα πάνω σου την απόκριψη των αμαρτιών σου. Μα θα μου πει, τα πουλι ξεχνάμε, είμαστε άνθρωποι, το μυαλό μας δεν μπορεί να τα συλλάβει όλα. Προσέξτε, μιλάω για απόκριψη, δεν μιλάω για ξέχασμα άμα ξεχάσεις, ασφαλώς ο Κύριος δείχνει επί οικία. Και αν θα ξεχάσεις, τι θα ξεχάσεις, κάτι το μικρό θα ξεχάσεις. Τα μεγάλα συνήθως είναι ζωηρά μέσα μας, τα μεγάλα παραμένουν τα μέσα μας, τα μεγάλα είναι σουβλιά μέσα μας, τα μεγάλα δεν ξεχνιώνται. Τα μικρά μπορεί να ξεχαστούν, τα καθημερινά μπορεί να ξεχαστούν. Γι' αυτό είδατε τι λέει η ευχή που συγχωρεί ο Ιερεύ Συγχώρεσε λέει αυτόν τα ενεγνώση και τα εναρνεία Και αυτά που θυμάται τα έχει στη γνώση του μέσα στο μυαλό του αλλά και αυτά που τα ξέχασε συγχώρεσε. συγχώρεσε το. Συγχώρεσε και αυτά που θυμάται Συγχώρεσε και αυτά που δεν θυμάται Ά, συγχωρεί ο κύριος. Αλλά δεν, δεν λέει μέσα η ευχή Συγχώρεσε αυτά που είπε και συγχώρεσε και αυτά που απέκρυψε, διότι εκείνα δεν συγχωρούν. Επ' αυτού θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο αναφέρεται εις το γεροντικόν, εις το βιβλίο αυτό το οποίο αναφέρει ιστορίες και διδαχές από ο Σίους πατέρας την οποία ιστορία ίσως πολλοί να την ξέρετε, να την έχετε διαβάσει. Κάποτε λέγει, επήγε κάποιος να εξομολογηθεί σε ένα γέροντα, στην έρημο, σε έναν ασκητή, γονάτισε Κι άρχισε να εξομολογείται. Λίγο πιο πέρα επήγε και στάθηκε το καλογεροπέδι του γέροντα εκείνου, του ασκητή εκείνου, το οποίο παιδί ήταν άνθρωπος αρετής, ενάρετο παιδί και άρχισε να βλέπει ένα περίεργο θέα. Την ώρα που εξομολογεί το αυτός, έβλεπε από το στόμα του να βγαίνουν φίδια, κάθε αμάρτημα και ένα φίδι, τι νομίζετε ότι είναι η αμαρτία, φίδι, φαρμακερό, κολογό, όφις, αμπόνηρος, αρχαίος, δηλητηριώδης, που δεν θα κάνει το σώμα σου, μακάρι να θα έκανε το σώμα μας η αμαρτία, θα πεθαίναμε και θα ξεμπερδεύαμε. Να κάνει όμως την ψυχή μας και εκείνη αφήνει η μηχανή την χάνουσα σύμφωνα με αυτά που λέει εκεί η παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Σε κάθε αμαρτία λοιπόν που έλεγε ο άνθρωπος εκείνος ο αμαρτωλός που πήγε να ξεμολογηθεί έβλεπε το καλογεροπέδι να βγαίνει μέσα από το στόμα του και ένα φίδι φαίνεται είχε χρόνια να και μέσα σε λίγη ώρα είδε ένα σωρό φίδια, γιωμάτως ο τόπος φίδια, Αμαρτίε πολλέ. Αλλά κάποια στιγμή είδε ένα τεράστιο φίδι να βγαίνει λίγο από το στόμα του και να ξαναμπαίνει μέσα. Πάλι να βγαίνει να ξαναμπαίνει πάλι να ξαναβγαίνει πάλι να ξαναπαίνει. Ήταν κάποια αμαρτία φοβερή και μεγάλη για την οποία όμως ο άνθρωπος αυτός αισθανόταν εντροπή. Το δαιμόνιο αυτό που σας είπα μας πιάνει μέσα στην εξομολόγηση. Αισθανόταν εντροπή. Να μην το πω. Μην το πω. Μην το πω. Να το πω, να μην το πω, να το πω, να, το πω. να μην το πω. Μέσα όξω το φίδι. Μέσα όξω, μέσα όξω. Τελικά τον νίκησε η εντροπή και το απέκρυψε και τότε βλέπει το καλογεροπέδιο εκείνο που έβλεπε αυτό το όραμα, βλέπει το μεν φίδι εκείνο τον δράκοντα να μπαίνει πάλι μέσα και όχι μόνο αυτό αλλά και όλα τα φίδια εν ρηπεί οφθαλμού ξαναπήδησαν και μπήκαν μέσα από το στόμα του και ξαναμπήκαν μέσα στον άνθρωπο εκείνο. Σηκώθηκε ο καλόγερος. Ο γέροντας σηκώθηκε, του διάβασε τη συγχωρητική ευχή. Τι σας έχω πει. 200 παπάδες και 300 δεσκοτάδες και η σύνοδος ολόκληρα να σας διαβάζει. Άμα δεν εξομολογηθεί σωστά δεν φεύγει από μέσα Η αμαρτία ημών μένει που λέει εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το αμαρτημά σας μένει μέσα, πάει, δεν βγαίνει. Του διάβασε την ευχή, άγιος άνθρωπος, εκείνος ο ιερομόναχος, εκείνος ο ασκητής, άγιος άνθρωπος. Αλλά, σας είπα, όσες ευχές και να σου διαβάζει ο παπάς, δεν γίνεται τίποτα. Σηκώθηκε, του διάβασε την ευχή, σηκώθηκε να φύγει. Μόλις έφυγε, τρέχει το παιδί, το καλογερό παιδί να εξομολογηθεί το όραμα που είδε. Γέροντα του λέει αυτό και αυτό. Τόση ώρα λέει που τον εξομολόγαγες, έβλεπα εγώ αυτό και αυτό το πράγμα. Κατάλαβε ο γέροντας. Τρέχα του λέει, του μιλήσει να έρθει πίσω. Τρέχα να τον φέρεις πίσω. Έτρεξε πραγματικά, τον μίλησε, ήρθε πίσω. Και τώρα να το κάνετε πάντα αυτό, σας το συγγιστώ πάντα να το κάνετε όταν πηγαίνετε για εξομολόγηση να ξεκινάτε αγαπητοί μου και αγαπητές μου πάντα από τα μεγάλα αμαρτήματα ποτέ από τα μικρά <Και> πάντα να ξεκινάς από αυτό που σε βαρύνει περισσότερο μπήκε μέσα, ξαναγωνάτησε. Και τότε το πνευμα... αυτό το παιδί ξαναείδε το ίδιο όραμα και είδε πρώτο να βγαίνει μέσα από το στόμα του εκείνο το τεράστιο φίδι. Ύστερα Ίσα... από πολλές προσπάθειες του πνευματικού ο οποίος είχε καταλάβει τι είχε συμβεί. Και τότε μαζί με εκείνο έφυγαν και όλα τα άλλα τα μικρότερα τα οποία ασθαλός βάρηναν τον άνθρωπο. Και όταν του διάβασε τη συγχωρητική ευχή ο ιερεύς Τότε εξαφανίστηκαν τα φίδια. τότε εξαφανίστηκαν. Τι σας διδάσκει αυτό και τι μας διδάσκει αυτό, πήγες για αξιολόγηση όλες τις αμαρτίες. Βεβαίως προσέξτε εδώ να σας κάνω μία διευκρίνηση, όχι λεπτομέρειες, όχι λεπτομέρειες. Και ειδικά όχι σκανδαλιστικές λεπτομέρειες, όχι σκανδαλιστικές, ειδικά όταν απρόκειται περί αμαρτήματα σαρκικά, όταν απρόκειται περί αμαρτημάτων σαρκικών, βαριών αμαρτημάτων δηλαδή, ηθικών παραπτωμάτων, εκεί θα προσέχετε και εσείς οι γυναίκες ιδιαιτέρως που είστε ιδιαιτέρως απρόσεκτες, σας μιλώ εκ πύρας. θα μιλάτε με πολύ προσοχή απλώς θα δώσεις στον ιερέα να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Τι ακριβώς έκανες από εκεί και πέρα όχι λεπτομέρειες σκανδαλιστικές που ενδεχομένως και τον ιερέα να τον σκανδαλίσουν εκείνη τη στιγμή και να αμαρτήσει ο άνθρωπος με το μυαλό του γιατί άνθρωπος είναι, άνθρωπος είναι. Θα τα πεις όλα αλλά όχι με ιδιαίτερα γαργαλιστικές λεπτομέρειες που οι οποίες λεπτομέρειες είπαμε σκανδαλίζουν και μπορούν ασφαλώς και τον ιερέα να τον εκτρέψουν εκείνη τη στιγμή και να τον ρίξουν σε κάποιο ανήθικο λογισμό. Επομένως όλες τις αμαρτίες σου στο πνευματικό σου το πνευματικό σου είναι ο γιατρός. Μα ντρέπομαι το ξέρω. Το ξέρω. Γιατί όταν πας στο γιατρό δεν ντρέπεσαι. Πόσε γυναίκες μου το λένε που έρχονται και εξομολογούνται. Που έχουν προβλήματα, διάφορα προβλήματα υγείας. Πρέπει να πάνε σε γιατρό. Πρέπει να γυμνοθούν μπροστά στο γιατρό. Να γυμνοθούν. Άλλωστε Πώς θα τις ελέγξει ο γιατρός. Πρέπει να τις αγγίξει ο γιατρός. Αυτές που δεν τις άγγιξε ποτέ άντρας, αυτές που δεν άγγιξε κανείς το κορμί τους μέχρι εκείνη τη στιγμή, έρχεται η ώρα που πρέπει ο γιατρός να τις αγγίξει. Εντροπή. Μεγάλη εντροπή. Και σας ομιλώ, διότι και εγώ την πέρασα αυτή την εντροπή. Αλλά τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε, είναι η θέση μας τέτοια, είναι η θέση του ασθενούς τέτοια που θα πρέπει ασφαλώς ο γιατρός και να ελέγξει το σώμα μας και να αγγίξει το σώμα μας αναγκαστικά. Ε, λοιπόν, αυτή την εντροπή που δεν θα ήθελε να την περάσει, πριν όμως πρέπει να την περάσει, Ε, λοιπόν, τώρα σκέψου ότι είναι κάτι παρόμοιο και με την εντροπή που θα πρέπει να ξεγυμνώσεις την ψυχή σου μπροστά στο πνευματικό αν θέλεις να πάρεις την ευλογία της αφαίσεως των αμαρτιών σου. Μη κρύπτετε αμαρτίας αγαπητοί μου, σκεφτείτε και κάτι άλλο. Ο Κύριος δεν είναι παντογνώστης. Αν λέει ο λαός, οι αρχαίοι το έλεγαν ότι ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο τότε τι να πούμε για το Θεό αν ο ήλιος αποκαλύπτει που ο ήλιος τι είναι, τι είναι ο ήλιος Τι είναι ο ήλιος Κάποια μέρα ο Θεός θα τον φυσήξει και θα σβήσει αυτό είναι ο ήλιος Θα τον φυσήξει και θα σβήσει Άν δεν κρυπτώνει από τον ήλιον, τότε τι θα γίνει μπροστά στα μάτια του Θεού εκεί που μπροστά στα μάτια του Θεού θα αποκαλυφθούν τα πάντα, αυτά που νόμισες και που νόμισα ότι τα ήξερα μόνο εγώ και δεν τα ξέρε ούτε η γυναίκα μου, ούτε ο άντρας μου, ούτε το παιδί μου, ούτε ο γείτονας, ούτε η γειτόνισσα, αυτά το λέει γυμνά και τετραχυλισμένα λέει θα εμφανιστούν μπροστά σου κατά την ώρα εκείνη και δεν τα δεις μόνο εσύ. Θα τα δει ο κόσμος όλος. Αυτά τα οποία νόμιζες ότι τα ξέρεις μόνο εσύ το κομπιούτερ του Θεού η κάμερα του Θεού η βιντεοκάμερα του Θεού η οποία τα συλλαμβάνει όλα θα τα αποκαλύψει η ενημέρα κρίσης. Όλα. Και τα έργα σου και τα λόγια σου και τους λογισμούς. διότι και οι λογισμοί χρήζουν εξ ομολογήσεως. ο Χριστός, μοιχός δεν είναι αυτός, Μιχαλίδα δεν είναι μόνο αυτή που θα πάει να εξαπατήσει τον άντρα της και θα πάει με κάποιον άλλο άντρα, αλλά Μιχός και Μιχαλίδα είναι και αυτός που αρκετόν και θα το βάλει στο μυαλό του. Μόνον και μόνον που το έβαλε στο μυαλό σου, ήδη ήδη ηδη εμιχεψε εν την καρδία αυτού ήδη εμιχεψε για τον Θεό και αυτός είναι μηχός και αυτός ο οποίος αμάρτησε με το λογισμό Του mm. για αυτό είδες τι έλεγε η δέκατη εντολή θυμάσδατε τι έλεγε η δέκατη εντολή η δέκατη εντολή τι έλεγε το ξέρετε το δεκάλογο; δεν το ξέρετε τι χριστιανίσατε είσαστε λοιπόν η δέκατη εντολή τι έλεγε ούκ επιθυμήσεις όσα το πλησίο σου εστί. Η 8η έλεγε ου κλέψεις. Η ελεγε ου η έλεγε ου και επιθυμήσεις. Δηλαδή και η επιθυμία ακόμα, ο λογισμός, ο λογισμός, ο λογισμός. Και η επιθυμία ακόμα, να δεις κάτι και να το επιθυμήσεις, ήδη για τον Θεό είσαι κλέφτη. Επιθυμήσει όσα το πλησίον σου Έκλεψε όχι με την πράξη, αλλά έκλεψε με το λογισμό σου. Ού και όσα το πλησίον σου εστί. Επομένως αγαπητέ μου και αγαπητοί μου, από τα μάτια του Θεού δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Έστει δίκη οφθαλμό ω τα πάνθωρα. Υπάρχει δίκαιος οφθαλμός ο οποίος τα βλέπει όλα. Επομένως τι κρύπτεις από την εξομολόγηση. Τι έκρυψες. Επομένως τι προσπαθείς να αποκρύψεις αφού κάποια μέρα όλα, όλα, μα όλα θα εμφανιστούν μπροστά και τότε αυτά τα χάλια, τα χάλια σου τα οποία εντράπηκες να τα πεις μπροστά σε ένα ιερέα. Από τον οποίο είσαι βέβαιος ότι θα πάρεις τη συγχώρηση αυτά τα χάλια σου, θα τα δει ο κόσμο όλο. Θα τα δει η Παναγία, θα τα δουν οι Άγγελοι, θα τα δουν οι Άγιοι, θα τα δουν οι άνθρωποι, οι κολλασμένοι και οι ακόλαστοι. Όλοι θα τα δουν. Τι έκρυψες, τι κατάφερες δηλαδή. Τι επέτυχε τελικά. Ίσα ίσα να μην ρίξεις τα μούτρα σου μπροστά σε έναν άνθρωπο. Και όμως κολάστηκες και θα ντραφείς κάποια μέρα μπροστά σε όλη την υφήλιο, μπροστά σε όλο τον κόσμο που θα βλέπει το βίντεο εκείνο του Θεού. Περιώνω αγαπητοί μου αδελφοί, απόκρυψη αμαρτιών. Θα πω μια βαριά κουβέντα. Άμα πηγαίνεις στην εξομολόγηση, και κρύβεις αμαρτίες, καλύτερα να αφήσεις να πεθάνεις αξιολόγητο. Είναι βαριά η κουβέντα που σας λέω, το ξέρω. Καλύτερα να μείνει αξιωμολόγητος μια ζωή, καλύτερα να αφήσεις τα βάρη της ψυχής σου όπως είναι, παρά να αποπειράσε να κοροϊδέψεις τον Θεό διότι αυτοί οι οποίοι αποκρύπτουν αμαρτίες νομίζουν ότι μπορούν να ξεγελάσουν και να κοροϊδέψουν τον Θεό πράγμα το οποίο δεν θα γίνει ποτέ όταν στην εξομολόγηση αποκρίπτεις αμαρτίες εμπέζεις τον Θεό όταν στην εξομολόγηση αποκρίπτεις αμαρτίες επέζεις τον Θεό Νομίζει ότι μπορεί να παίζει πίσω από την πλάτη του Θεού. Νομίζει ότι μπορεί να παίρνει τη συγχώρηση από τον Θεό γιατί νομίζει ότι τον ξεγέλασε. Όχι! Εμένα τον εξομολόγο μπορεί να με ξεγέλασε. Μπορεί εγώ ενώ θα μου έλεγε σε κύριο το αμάρτημα να σου έλεγα ότι δεν πρέπει να κοινωνήσει. Να αφαιρούσα τη θεία κοινωνία από σένα. Αλλά έχει υπόψη σου όπω το είδε στο παράδειγμα με τα φίδια. Έχει υπόψη σου ότι μπορεί εγώ να σου διάβασα την συγχωρητική ευχή ο Θεός όμως δεν σε συγχώρησε. Και έχει υπόψη σου ότι μπορεί να νόμισες ότι κοινώνησες αλλά η θεία εκείνη η κοινωνία είναι φωτιά, κάρβουνο αναμένο είναι ισκρίμα και κατάκρημα. Τι έχει σημαίνει ισκρήμα και κατάκριμα. Ξέχε τι Ξέρεις τι σημαίνεις κρίμα και κατάκριμα, δηλαδή που κοινώνησες, όχι καλό δεν έκανες αλλά έκανες το μεγαλύτερο κακούργημα που έχει κάνει άνθρωπος κρίμα και κατάκριμα σημαίνει ό,τι χειρότερο, ό,τι χειρότερη αμαρτία να ένα εναντίον του σώματος και του αίματος του Χριστου χίλιες φορές το επαναλαμβάνω, χίλιες φορές αξιωμολόγητος στην κόρα σου ναι, άμα αλλά άμα κρύβεις αμαρτίες και μπαίνεις στο Θεό τότε σε περιμένει ακόμα χειρότερη κόλαση ακόμα χειρότερη κόλαση γι' αυτό ακούσατε μου σας είπα είναι σοβαρό το θέμα ακούσατε μου αν έχετε μέσα σας ίχνη ηλικρινής ίχνη, ηλικρίνειας ει, απέναντι στον Θεό εάν έχετε ίχνη μέσα σας ακούσατε μου Πλησιάσατε την εξομολόγηση, να πηγαίνετε να εξομολογήσετε με τα δακρύων. Να πηγαίνετε ο ολιστή, να πλησιάζετε ω υπόρρη, να πλησιάζετε ω ο άσελο. Να είστε πρόθυμοι να πείτε ακόμα και τα μικρότερα των αμαρτιμάτων σας, αλλά και τα μεγαλύτερα των αμαρτιμάτων σας. Και να είστε βέβαιοι ότι το άπειρον έλεος και το πλούσιο έλεο το του κυρίου μα θα τα συγχωρέσει όλα. Όλα θα τα συγχωρέσει. Όλα θα τα συγχωρέσει, διότι κανένα αμάρτημα δεν έχει τέτοια δύναμη, ούτως ώστε να μπορέσει να κρατήσει μακριά το έλεος του Θεού. Είθε η χάρις, η ευλογία και η αγάπη του Κυρίου μας να είναι με τα πάντα ρημών. Αμήν.